Σελίδα 68 Αλλά όλες αυτές οι μορφές της οικειότητας δίνουν να μειωθούν όλο και πιο πολύ καθώς ο χρόνος περνά. Η συνέπεια είναι ότι θα αρχίσει η αναζήτηση αγάπης με ένα νέο πρόσωπο, με ένα καινούριο ξένο. Πάλι ο ξένος μετατρέπεται σε ένα πρόσωπο. Ξανά η εμπειρία του να ερωτευτεί κανείς είναι δυνατή και συναρπαστική. Και ξανά πάλι, λίγο-λίγο, η νέα ερωτική εμπειρία χάνει την έντασή και τελειώνει με την επιθυμία μιας νέας κατάκτησης, μιας νέας αγάπης. Πάντα με την ψευδέστηση πως η νέα αγάπη δεν είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Αυτές οι αυταπάτες βοηθούνται πολύ από τον απατηλό χαρακτήρα της σεξουαλικής επιθυμίας. Η σεξουαλική επιθυμία έχει στόχο τη τη συνένωση και ασφαλώς δεν είναι μόνο μια σωματική επιθυμία ή ανακούφιση από μια οδυνηρή ένταση. Ωστόσο όμως η σεξουαλική επιθυμία μπορεί να προκληθεί τόσο από την αγωνία της μοναξιάς, από τον πόθο να κατακτήσεις ή να κατακτηθείς, από ματαιοδοξία, από την επιθυμία να πληγώσεις ή και να καταστρέψεις, όσο και από την αγάπη. Φαίνεται πως η σεξουαλική επιθυμία εύκολα μπορεί να αναμειχθεί ή να διαγερθεί από οποιαδήποτε δυνατή συγκίνηση, μια από τις οποίες είναι η να διεγερθει απο Εξαιτίας του ότι η σεξουαλική επιθυμία είναι στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων ζευγαρωμένη με την ιδέα της αγάπης, εύκολα οδηγούνται στο λαθεμένο συμπέρασμα ότι αγαπάνε ο ένας τον άλλον όταν ποθούνται σωματικά. Η αγάπη μπορεί να εμπνεύσει την επιθυμία για σεξουαλική ένωση. Σε αυτή την περίπτωση, η σωματική σχέση δεν χαρακτηρίζεται από την απλιστία ούτε από την επιθυμία να κατακτήσεις ή να κατακτηθείς, αλλά είναι γεμάτη τριφερότητα. Αν η επιθυμία για σωματική ένωση δεν προκαλείται από την αγάπη, αν η ερωτική αγάπη δεν είναι επίσης αδελφική, ποτέ δεν οδηγεί τη συνένωση σε κάτι περισσότερο από ένα οργιαστικό, παροδικό αίσθημα. Η σεξουαλική έλξη δημιουργεί προσωρινά την ψευδέστηση της συνένωσης. Ωστόσο, χωρίς αγάπη αυτή η ένωση αφήνει το ζευγάρι τόσο ξένους τον έναν με τον άλλον, όσο και πριν. Κάποτε τους κάνει να ντρέπονται ή και να μισούν ο ένας τον άλλον, γιατί όταν η αυταπάτη φύγει, νιώθουν ακόμα πιο δυνατά από πριν την αποξένωσή τους. Η τρυφερότητα δεν καθόλου, όπως ο Φρόιντ πίστευε, μια εξειδανίκευση του σεξουαλικού ενστήκτου. Είναι το άμεσο αποτέλεσμα της αδελφικής αγάπης και υπάρχει τόσο σε σωματικές όσο και σε μη σωματικές μορφές αγάπης. Στην ερωτική αγάπη υπάρχει η αποκλειστικότητα που λείπει από την αδελφική και μητρική αγάπη. Αυτός ο αποκλειστικός χαρακτήρας της ερωτικής αγάπης απαιτεί παραπέρα έρευνα. Συχνά η αποκλειστικότητα της ερωτικής αγάπης παρεξηγείται με την έννοια της κτητικής προσκόλλησης. Μπορεί να βρει κανείς συχνά δύο ερωτευμένου που δεν νιώθουν αγάπη για κανέναν άλλον. Στην πραγματικότητα η αγάπη τους είναι ένας εγωισμός εις διπλούν. Είναι δύο άνθρωποι που ταυτίζονται μεταξύ τους και διωγκώνουν το ένα άτομο σε δύο για να λύσουν το πρόβλημα του χωρισμού. Νιώθουν την εμπειρία της υπερνίκηση της μοναξιάς. Και ωστόσο, αφού είναι ξεκομμένοι από τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους, παραμένουν ξεκομμένοι ο ένας από τον άλλον και αποξενωμένοι από τους εαυτούς τους. Η εμπειρία της ένωσής του είναι μια αυταπάτη. Η ερωτική αγάπη είναι αποκλειστική στο αγαπημένο πρόσωπο, όμως αναφέρεται σε όλο το ανθρώπινο γένος σε κάθε τύπου είναι ζωντανό. Είναι αποκλειστική μόνο με την έννοια ότι μπορώ να συνενώσω ολοκληρωτικά και έντονα τον εαυτό μου με ένα μόνο πρόσωπο. Η ερωτική αγάπη αποκλεί την αγάπη για όλους μόνο με την έννοια της ερωτικής συνένωσης και τη συμπόρευσης σε όλους τους δρόμους της ζωής και όχι με την έννοια της βαθιάς αδελφικής αγάπης. Η ερωτική αγάπη, αν είναι αγάπη, έχει μια προϋπόθεση. Ότι αγαπώ από την ουσία της ύπαρξής μου και νιώθω το άλλο άτομο στην ουσία της δικής του ύπαρξης. Στην ουσία όλες οι ανθρώπινες ύπαρξεις είναι ίδιες. Είμαστε όλοι μέρη του ενός. Είμαστε όλοι ένα. Μια και είναι έτσι δεν θα πρέπει να έχει σημασία να αγαπάμε. Η αγάπη θα έπρεπε ουσιαστικά να είναι μια πράξη της θέλησης. Μια απόφαση να εμπιστευτώ απόλυτα τη ζωή μου στη ζωή ενός άλλου προσώπου. Αυτή είναι πραγματικά η επιχειρηματολογία της ιδέας του αδιάλυτου του γάμου, όπως βρίσκεται σε πολλές μορφές του παραδοσιακού γάμου, στις οποίες τα δύο μέρη ποτέ δεν εκλέγουν το ένα το άλλο, αλλά εκλέγονται ο ένας για τον άλλον και ωστόσο πιστεύετε ότι θα αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό η ιδέα αυτή φαίνεται εντελώς λαθεμένη. Η αγάπη υποτίθεται ότι είναι το αποτέλεσμα μιας αυθόρμητης ψυχικής αντίδρασης, μιας ευνίδιας κατάληψης από ένα ακατανίκητο συνέστημα. Σε αυτή την άποψη βλέπει κανείς μόνο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο ατόμων που εμπλέκονται στην αγάπη και όχι το γεγονός ότι όλοι οι άνδρες είναι μέρος του Αδάμ και όλες οι γυναίκες μέρος της Εύας. Παραμελεί ένα σοβαρό παράγοντα στην ερωτική αγάπη, τον παράγοντα της τέλησης. Τον αγαπάς κάποιον δεν είναι μόνο ένα δυνατό συνέστημα, είναι μία απόφαση, μία κρίση, μία υπόσχεση. Αν η αγάπη είναι μόνο ένα συνέστημα, δεν θα υπήρχε βάση για την υπόσχεση μιας παντοτινής αγάπης. Το συνέστημα έρχεται και παρέρχεται. Πώς μπορώ να κρίνω ότι το συνέστημα αυτό θα διατηρηθεί για πάντα όταν η ενέργειά μου δεν περικλεί κρίση και απόφαση. Παίρνοντας σαν βάση τις απόψεις αυτές, μπορεί κανείς να φτάσει στη θέση πως η αγάπη είναι αποκλειστικά μια πράξη θέλησης και απόφασης και κατά συνέπεια δεν έχει ουσιαστική σημασία ποια είναι τα δύο πρόσωπα. Άσχετα αν ο γάμος έγινε με τη μεσολάβηση άλλων προσώπων ή ήταν αποτέλεσμα προσωπικής εκλογής. Αφού γίνει ο γάμος πράξη της θέλησης, θα πρέπει να εγγυάται τη διάρκεια της αγάπης. Αυτή η άποψη φαίνεται να παραβλέπει τον παράδοξο χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης και της ερωτικής αγάπης. Είμαστε όλοι ένα και ωστόσο καθένας από μας είναι μια μοναδική, ανεπανάληπτη οντότητα. Στις σχέσεις μας με τους άλλους επαναλαμβάνεται η ίδια παραδοξότητα. Εφόσον όλοι είμαστε ένα, μπορούμε να αγαπάμε όλους με τον ίδιο τρόπο, με την έννοια της αδελφικής αγάπης. Αλλά εφόσον είμαστε όλοι και διαφορετικοί, η ερωτική αγάπη απαιτεί ορισμένα ιδιαίτερα εντελώς ατομικά στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσα σε ορισμένους ανθρώπους και όχι σε όλους. Τότε λοιπόν και οι δύο απόψεις πως η ερωτική αγάπη είναι εντελώς ατομική έλξη, μοναδική ανάμεσα σε δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και η άλλη άποψη πως η ερωτική αγάπη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο μια πράξη θέλησης, είναι σωστές. Ή, όπως θα μπορούσε να διατυπωθεί αυτό πιο τεργαστά, η αλήθεια δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και γι' αυτό το λόγο η ιδέα ότι ένας δεσμός εύκολα μπορεί να λυθεί αν δεν έχει επιτυχία είναι τόσο εισφαλμένη όσο και η ιδέα ότι ο δεσμός σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να διαλυθεί. Αγάπη στον εαυτό μας. Σημείωση ο Paul Τίλιτς σε μια κριτική για το «Η υγιής στο «Pastoral Psychology» το Σεπτέμβριο του 1955 πρότεινε να καταργηθεί ο μφυ όρος «Αγάπη στον εαυτό μας» και να αντικατασταθεί με τον όρο «Φυσική αυτοεπιβεβαίωση» ή «Παράδοξη αυτοαποδοχή». Αν και καταλαβαίνω τα θετικά σημεία αυτής της πρότασης, δεν μπορώ εν να συμφωνήσω μαζί του σε αυτό το σημείο. Στον όρο Αγάπη στον εαυτό μα, το παράδοξο στοιχείο τη αγάπη στον εαυτό μα περιέχεται πιο καθαρά. Εκφράζεται το γεγονό ότι η αγάπη είναι μια στάση που είναι η ίδια προ όλα τα αντικείμενα και προ τον εαυτό μα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμα ότι ο όρο Αγάπη στον εαυτό μα, με την έννοια που χρησιμοποιείται εδώ, έχει μια ιστορία. Η βίβλο μιλά για αγάπη για τον εαυτό μα, όταν προστάζει Αγάπα τον πλησίω σου σαν τον εαυτό σου. Και ο Μάιστερ Έκχαρτ μιλά για την αγάπη στον εαυτό μας με την ίδια έννοια. Ενώ καμιά αντίρρηση δεν προβάλλεται στην εφαρμογή της έννοια τη αγάπης για διάφορα αντικείμενα, είναι πολύ πλατιά διαδεδομένη υπεποίθηση ότι ενώ τον αγαπάμε τους άλλους είναι μια αρετή, τον αγαπά κανείς τον εαυτό του είναι αμαρτία. Υποτίθεται ότι στο βαθμό που αγαπώ τον εαυτό μου δεν αγαπώ τους άλλους, ότι η αγάπη στον εαυτό μας είναι το ίδιο με τον εγωισμό. Αυτή η άποψη πηγάζει από την πολύ παλιά δυτική σκέψη. Ο Καλβίνος μιλά για την αγάπη στον εαυτό μας σαν μια φοβερή αμαρτία. Σημείωση. Βλέπε Καλβίνου, Institutes of the Christian Religion, σε μετάφραση στα αγγλικά από τον G. Albou. Φιλαδέλφια 1928 Ο Φρόιντ μιλά για αυτήν με ψυχιατρικούς όρους, πλην όμως η αξιολόγηση που κάνει δεν διαφέρει από του Καλβίνου. Για τον Φρόιντ η αγάπη στον εαυτό μας είναι το ίδιο με τον ναρκισισμό, η στροφή της λίμπητο προς τον εαυτό μας. Ο ναρκισισμός είναι το πρώτο πρώτο στάδιο της ανθρώπινης ανάπτυξης. Το άτομο που στην μετέπειτα ζωή του ξαναγυρίζει σε αυτό το στάδιο του ναρκισισμού είναι ανίκανο να αγαπήσει. Στην πιο ακραία περίπτωση είναι παράφρονο. Ο Φρόιντ δέχεται πως η αγάπη είναι έκφραση της λίμπιντο και ότι η λίμπιντο στρέφεται είτε προς τους άλλους. Αγάπη είτε προς τον εαυτό μας. Αγάπη στον εαυτό μας. Έτσι, η αγάπη και η αγάπη στον εαυτό μα αποκλείονται αμοιβαία με την έννοια ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ένα είδο τη αγάπη, τόσο μικρότερο είναι το άλλο. Αν η αγάπη στον εαυτό μα είναι αμαρτία, η έλλειψή τη θα είναι κατά συνέπεια αρετή. Γεννιούνται όμως τα εξή ερωτήματα: Υποστηρίζει η ψυχολογική παρατήρηση τη θέση ότι υπάρχει βασική αντίφαση ανάμεσα στην αγάπη για τον εαυτό μα και στην αγάπη για του άλλου. Είναι η αγάπη για τον εαυτό μας ταυτόσιμη με τον εγωισμό ή τα δύο αυτά είναι αντίθετα? Επιπλέον, είναι ο εγωισμός του σύγχρονου ανθρώπου πραγματικά ένα ενδιαφέρον για τον εαυτό του σαν προσωπικότητα με όλες τις πνευματικές, ψυχικές και αισθητικές δυνατότητες του? Μήπως έχει γίνει ένα εξάρτημα του κοινωνικο-οικονομικού του ρόλου? Είναι ο εγωισμός του ταυτόσιμος με την αγάπη στον εαυτό του ή μήπως προκαλείται ακριβώς από την έλλειψη αγάπης για τον εαυτό του. Πριν δούμε την ψυχολογική άποψη του εγωισμού και της αγάπης στον εαυτό μας, πρέπει να υπογραμμίσουμε την λογική πλάνη που υπάρχει στην αντίληψη πως η αγάπη για τους άλλους και η αγάπη για τον εαυτό μας αποκλείουν η μια την άλλη. Αν είναι αρετή η αγάπη προς τον γειτονά μου σαν μια ανθρώπινη ύπαρξη, πρέπει να είναι αρετή και όχι αμαρτία και η αγάπη στον εαυτό μου, εφόσον και εγώ είμαι μια ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν υπάρχει ορισμός για τον άνθρωπο όπου να μην συμπεριλαμβάνομαι και εγώ ο ίδιος. Μια θεωρία που υποστηρίζει ένα τέτοιο αποκλεισμό αποδείχνεται ουσιαστικά αντιφατική. Ιδέα που εκφράζεται στο βιβλικό Αγάπα τον πλησίω σου σαν τον εαυτό σου σημαίνει ότι ο σεβασμός προς την δική μου ακαιρεότητα και μοναδικότητα, η αγάπη και η κατανόηση για τον εαυτό μου δεν μπορούν να χωριστούν από το σεβασμό την αγάπη και την κατανόηση για ένα άλλο άτομο. Η αγάπη για τον εαυτό μου είναι αξεχώριστα συνυφασμένη με την αγάπη για οποιαδήποτε άλλη υπάρξη. Φτάσαμε τώρα στις βασικές ψυχολογικές θέσεις που πάνω του οικοδομούνται τα συμπεράσματα της δικής μας άποψης. Οι θέσεις αυτές γενικά έχουν ως εξή. Όχι μόνο οι άλλοι, αλλά και εμείς οι ίδιοι είμαστε τα αντικείμενα των συναισθημάτων μας και των διαθέσεών μας. Οι διαθέσεις μας προς τους άλλους και προς τους εαυτούς μας, κάθε άλλο παρά αντιφατικές, είναι βασικά συνειφασμένες. Αυτό σημαίνει... Η αγάπη για τους άλλους και η αγάπη για τους εαυτούς μας δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Απέναντίας, μια τάση αγάπης προς τον εαυτό τους θα βρεθεί σε όλους εκείνους που είναι ικανοί να αγαπάνε τους άλλους. Η αγάπη σαν αρχή είναι αδιέρετη όσο αφορά τη σχέση μεταξύ των αντικειμένων και του ίδιου του εαυτού μας. Η γνήσια αγάπη είναι εκδήλωση της δημιουργικότητας και συνεπάγεται φροντίδα, σεβασμό, ευθύνη και γνώση. Δεν είναι ένα πάθος με την έννοια ότι κάποιος μας προκαλεί μια συγκίνηση, αλλά μια ενεργητική προσπάθεια για την ανάπτυξη και την ευτυχία του αγαπημένου προσώπου που έχει τις ρίζες της στην ικανότητά μας για αγάπη. Η αγάπη για κάποιον άλλον είναι η κινητοποίηση και η συγκέντρωση της δύναμής μας για την αγάπη. Η βασική επιβεβαίωση που περιέχεται στην αγάπη απευθύνεται στο αγαπημένο πρόσωπο σαν ενσάρκωση ουσιαστικά ανθρώπινων ιδιωτήτων. Η αγάπη για ένα άτομο σημαίνει αγάπη για τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Το είδος του καταμερισμού της εργασίας όπως το αποκαλεί ο Γουίλιαμ Τζέιμς, σύμφωνα με το οποίο αγαπά κανείς την οικογένειά του μα δεν αισθάνεται τίποτα για τον ξένο, είναι σημάδι βασικής ανυκανότητα για αγάπη. Η αγάπη για τον άνθρωπο δεν είναι, όπως συχνά νομίζουμε, κάτι το αφηρημένο που έρχεται μετά από την αγάπη για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά είναι η προϋπόθεσή της, παρόλο που ξεκινάμε την αγάπη για συγκεκριμένα άτομα. Από αυτό προκύπτει ότι ο εαυτός μου πρέπει να είναι εξίσου ένα αντικείμενο για την αγάπη μου, όπως και ένα άλλο πρόσωπο. Η κατάφαση της ζωής ενός ανθρώπου, της ευτυχίας του, της ανάπτυξής του, της ελευθερίας του, έχει τις ρίζες στην ικανότητά του να αγαπά, στην ικανότητά του για φροντίδα, σεβασμό, ευθύνη και γνώση Αν ένα άτομο είναι ικανό να αγαπά δημιουργικά, αγαπά και τον εαυτό του Αν μπορεί να αγαπά μόνο τους άλλους, τότε δεν μπορεί να αγαπά καθόλου αν παραδεχθούμε ότι η αγάπη για τον εαυτό μας και η αγάπη για τους άλλους είναι καταρχής νηφασμένες, πώς εξηγείται ο εγωισμός που ολοφάνερα αποκλείει κάθε γνήσιο ενδιαφέρον για τους άλλους. Ο εγωιστής ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Θέλει το κάθε τι για τον εαυτό του. Δεν νιώθει καμιά ευχαρίστηση στο δόσιμο και χαίρεται μόνο όταν παίρνει. Βλέπει τον εξωτερικό κόσμο μόνο από την άποψη του τι μπορεί να πάρει από αυτόν. Του λύπη το ενδιαφέρον για τις ανάγκες των άλλων και ο σεβασμός για την αξιοπρέπεια και ακαιρεότητά τους. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να δει πέρα από τον εαυτό του. Κρίνει τον καθένα και το κάθε τι σε σχέση με τη χρησιμότητα που έχουν για αυτόν. Είναι βασικά ανίκανος να αγαπήσει. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον για τους άλλους και το ενδιαφέρον για τον εαυτό μας είναι αντιφατικά αλληλοσυγκρουόμενα. Θα ήταν πράγματι έτσι αν ο εγωισμός και η αγάπη στον εαυτό μας ήταν ταυτόσιμα. Ακριβώς όμως αυτός ο ισχυρισμό είναι η μεγάλη πλάνη που οδήγησε σε πολλά λαθεμένα συμπεράσματα που έχουν σχέση με το πρόβλημά μας. Εγωισμός και αγάπη στον εαυτό μας μακριά από το να είναι ταυτόσιμα είναι στην πραγματικότητα αντίθετα. Το εγωιστικό άτομο δεν αγαπά τον εαυτό του πάρα πολύ, τον αγαπά ελάχιστα. Στην πραγματικότητα μισεί τον εαυτό του. Αυτή η έλλειψη αγάπης και φροντίδας για τον εαυτό του, που είναι μόνο μια έκφραση της έλλειψης δημιουργικού προσανατολισμού του, του δημιουργεί το συνέστημα του κενού και της απογοήτευσης. Είναι αναγκαστικά δυστυχισμένος άνθρωπος και αγωνία να αρπάξει από τη ζωή ικανοποίησης που ο ίδιος εμποδίζει τον εαυτό του να απολαύσει. Φαίνεται να ενδιαφέρεται υπερβολικά για τον εαυτό του. Στην πραγματικότητα όμως κάνει μόνο μια ανεπιτυχή προσπάθεια να καλύψει και να αναπληρώσει την αποτυχία του στο να φροντίσει για τον πραγματικό εαυτό του. Ο Φρόιντ παραδέχεται ότι το εγωιστικό άτομο είναι ναρκισιστικό με την έννοια ότι έχει αποσύρει την αγάπη του από του άλλους και την έστρεψε προς τον εαυτό του. Είναι αλήθεια ότι οι εγωιστές είναι ανίκανοι να αγαπήσουν άλλους, αλλά όμως είναι και ανίκανοι να αγαπήσουν τους εαυτούς τους. Είναι πιο εύκολο να καταλάβουμε τον εγωισμό συγκρίνοντάς τον με το άπλιστο ενδιαφέρον για τους άλλους. Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορούμε να βρούμε στην υπερπροστατευτική μητέρα. Τη στιγμή που η μητέρα αυτή συνειδητά πιστεύει πως έχει πολύ μεγάλη αγάπη στο παιδί της, στην πραγματικότητα έχει μια βαθιά αποθυμμένη εχθρότητα προ το αντικείμενο του ενδιαφέροντός της. Δείχνει αυτό το υπερβολικό ενδιαφέρον όχι γιατί αγαπά το παιδί της πάρα πολύ, αλλά επειδή οφείλει να αναπληρώσει την έλλειψη ικανότητάς της να του προσφέρει οποιαδήποτε αγάπη. Αυτή η θεωρία της φύσης του εγωισμού επιβεβαιώνεται και από την ψυχαναλυτική έρευνα πάνω στο νευρωτικό σύμπτωμα της ανιδιοτέλειας. Ένα σύμπτωμα νεύρωσης παρατηρημένο σε αρκετούς ανθρώπους που συνήθως υποφέρουν όχι από το ίδιο το σύμπτωμα, αλλά από άλλα που σχετίζονται με αυτό, όπως κατάθλιψη, κούραση, ανυκανότητα για δουλειά, αποτυχία στις ερωτικές σχέσεις κλπ. Την ανιδιοτέλεια όχι μόνο δεν την νιώθουν σαν σύμπτωμα, αλλά αντίθετα τη θεωρούν σαν ιδιότητα λυτρωτικού χαρακτήρα και είναι περήφανοι για αυτήν. Ο ανιδιοτελής δεν θέλει τίποτα για τον εαυτό του. Ζει μόνο για τους άλλους και είναι περήφανος που δεν θεωρεί τον εαυτό του σημαντικό. Διαπιστώνει όμως με απορία ότι παρά την ανιδιοτέλειά του δεν είναι ευτυχισμένος και πως οι σχέσεις του με τα πιο κοντινά του πρόσωπα δεν είναι ικανοποιητικές. Η ψυχαναλυτική παρατήρηση αποδείχνει ότι η ανιδιοτέλειά του δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τα άλλα συμπτώματά του, αλλά ένα από αυτά. Στην πραγματικότητα είναι συνήθω το πιο σημαντικό. Βρίσκει μεγάλη δυσκολία να αγαπάει και να απολαμβάνει οτιδήποτε. Είναι διαποτισμένος με εχθρότητα προς τη ζωή και πίσω από την πρόσωψη της ανιδιοτέλειάς του βρίσκεται κρυμμένος ένας λεπτός αλλά έντονος εγωκεντρισμός. Αυτό το άτομο μπορεί να θεραπευτεί μόνο αν η ανιδιοτέλειά του ερμηνευτεί σαν ένα σύντομα ανάμεσα στα άλλα, ώστε να γίνει δυνατό να διορθωθεί η έλλειψη δημιουργικού προσανατολισμού του, που βρίσκεται στη ρίζα της ανιδιοτέλειας και των άλλων συμπτωμάτων του. Η φύση της ανιδιοτέλειας γίνεται φανερή ιδιαίτερα στην επίδραση που έχει επάνω στους άλλους και πιο συχνά στην κοινωνία μας, στην επίδραση που η ανιδιοτελής μητέρα έχει επάνω στα παιδιά της. Πιστεύει ότι με την ανιδιοτέλειά της θα νιώσει το παιδί της τι σημαίνει να αγαπιέται και θα μάθει με τη σειρά του να αγαπά. Το αποτέλεσμα της ανιδιοτελιάς της ωστόσο δεν ανταποκρίνεται καθόλου στις προσδοκίες της. Τα παιδιά δεν δείχνουν την ευτυχία των ανθρώπων που είναι πεισμένοι ότι τους αγαπούν. Είναι ανήσυχα, νευρικά, φοβούνται την αποδοκιμασία της μητέρας και προσπαθούν με αγωνία να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της. Συχνά επηρεάζονται από την κρυφή εχθρότητα της μιτέρας προς τη ζωή, την οποία μάλλον διαισθάνονται και δεν τη βλέπουν καθαρά και τελικά διαποτίζονται τα ίδια από την εχθρότητα αυτή. Στο τέλος, η επίδραση της ανιδιοτελούς μιτέρας δεν είναι και πολύ διαφορετική από την επίδραση μιας εγωιστικής μητέρας. Συχνά είναι χειρότερη γιατί η ανιδιοτέλεια της μητέρας εμποδίζει το παιδί να τη δει κριτικά νιώθουν ότι έχουν υποχρέωση να μην την απογοητεύσουν. Διδάσκονται κάτω από τη μάσκα της αρετής, το μίσος για τη ζωή. Αν έχει κανείς την ευκαιρία να μελετήσει την επίδραση μιας μητέρας με γνήσια αγάπη για τον εαυτό της, θα διαπιστώσει ότι τίποτα άλλο δεν συντελεί τόσο πολύ στο να νιώσει και να μάθει το παιδί τι σημαίνει αγάπη, χαρά και ευτυχία, όσο τον αγαπιέται από μια μητέρα που αγαπά τον εαυτό της. Αυτές οι ιδέες για την αγάπη στον εαυτό μας συνοψίζονται με τον καλύτερο τρόπο στο σχετικό απόσπασμα του Μάιστερ Έκχαρτ. Αν αγαπά τον εαυτό σου αγαπάς τον καθένα όπως τον εαυτό σου. Εφόσον αγαπάς κάποιον άλλο λιγότερο από τον εαυτό σου δεν θα πετύχεις το να αγαπήσεις πραγματικά τον εαυτό σου. Αλλά αν αγαπάς και τους άλλους και τον εαυτό σου όμοια θα αγαπάς όλους σαν ένα πρόσωπο και εκείνο το πρόσωπο είναι ο Θεός και ο άνθρωπος. Τότε είσαι ένας μεγάλος και δίκαιο άνθρωπος που αγαπώντα τον εαυτό σου αγαπάς όμοια όλους τους άλλους. Αγάπη στο Θεό Έχουμε εξηγήσει στα προηγούμενα ότι η πηγή της ανάγκης για αγάπη βρίσκεται στην επίγνωση της μοναξιάς και στην συνακόλουθη παρόρμηση για το ξεπέρασμα της αγωνίας του χωρισμού μέσω της συνένωσης. Η θρησκευτική μορφή της αγάπης, αυτή που ονομάζομαι αγάπη στο Θεό, δεν είναι διαφορετική από ψυχολογική άποψη. Ξεπιδά και αυτή από την ανάγκη να ξεπεράσουμε το χωρισμό και να πετύχουμε τη συνένωση. Πράγματι, η αγάπη για το Θεό έχει τόσες διαφορετικές μορφές και απόψεις, όσες και η αγάπη για τον άνθρωπο και σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες διαφορές. Σε όλες τις θεϊστικές τρισκίες, είτε μονοθεϊστικές είτε πολυθεϊστικές, ο Θεός αντιπροσωπεύει την υπέρτατη αξία, το υπέρτατο, ποθητότατο αγαθό. Συνεπώς, η ιδιαίτερη σημασία του Θεού εξαρτιέται από το τι θεωρήσαν υπέρτατο αγαθό το συγκεκριμένο άτομο. Η κατανόηση της αντίληψης για το Θεό πρέπει λοιπόν να αρχίσει με την ανάλυση της δομής του χαρακτήρα του ανθρώπου που λατρεύει το Θεό. Η εξέλιξη της ανθρώπινης του τουλάχιστον ως το σημείο που έφτασε η γνώση μας μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ανάδυση, απελευθέρωση του ανθρώπου μέσα από τη φύση, τη μητέρα, τους δεσμούς του αίματος και του χώματος, της γης. Στην αρχή τη ιστορία τη ανθρωπότητα, ο άνθρωπο, αν και διωγμένο, ξεκομμένος από την αρχαίγονη ενότητα με τη φύση, εξακολουθεί να μένει προσκολλημένο σε εκείνου του πρωταρχικού δεσμού. Βρίσκει την ασφάλειά του γυρίζοντα πίσω ή μένοντα προσκολλημένο σε αυτού του δεσμού. Νιώθει ακόμα αξιόριστα δεμένο, ταυτισμένο με τον κόσμο των ζώων και των φυτών και προσπαθεί να πετύχει τη συνένωση παραμένοντα την ταύτιση, στο να είναι ένα με τον κόσμο τη φύση. Πολλές πρωτόγονες μαρτυρούν για αυτό το στάδιο της εξέλιξης. Ένα ζώο μεταμορφώνεται σε τέμου, Φορούν μάσκες ζώων στι πιο επίσημες θρησκευτικέ τελετές ή στον πόλεμο. Λατρεύουν τα ζώα σαν θεούς. Σε ένα κατοπινό στάδιο της εξέλιξης αυτής, όταν οι ικανότητες του ανθρώπου έφτασαν στην χειρονακτική και καλλιτεχνική επιδεξιοσύνη, όταν πια ο άνθρωπος δεν εξαρτιέται αποκλειστικά από τα δώρα της φύσης, τα φρούτα που συλλέγει και τα ζώα που σκοτώνει, ο άνθρωπος μεταμορφώνει το προϊόν των ίδιων των χεριών του σε Θεό. Αυτό είναι το στάδιο της λατρείας των ειδόλων που φτιάχνονται από πυλό, ασίμι ή χρυσάφι. Ο άνθρωπος προβάλλει τις δικέ του δυνάμεις και ικανότητες στα πράγματα που κατασκευάζει και έτσι με αυτό το μεταμορφισμό λατρεύει τη δική του δύναμη και το έχει του. Σε ένα ακόμα κατοπινότερο στάδιο, ο άνθρωπος δίνει στους θεούς του τη μορφή ανθρώπινων όντων. Είναι φανερό ότι αυτό μπορούσε να γίνει μόνο όταν ο άνθρωπος απέκτησε συνείδηση του εαυτού του και ανακάλυψε τον άνθρωπο σαν το υπέρτατο και πιο άξιο πράγμα στον κόσμο». Σε αυτή τη φάση της λατρείας του ανθρωπομορφικού θεού συναντάμε μια εξέλιξη προς δύο κατευθύνσεις. Η μια αναφέρεται στην θηλική ή αρσενική φύση των θεών και η άλλη στο βαθμό οριμότητας όπου ο άνθρωπος έφτασε, η οποία και καθορίζει το χαρακτήρα τη φύση των θεών του καθώς και το χαρακτήρα της αγάπης του για αυτούς. Ας μιλήσουμε πρώτα για την εξέλιξη από τις μητροκεντρικές προς τις πατροκεντρικές θρησκείες. Σύμφωνα με τις σπουδαίες και αποφασιστική σημασία ανακαλύψεις των Μπαχόφεν και Μόργαν στα μέσα του 19ου αιώνα και παρά την άρνηση που συνάντησαν οι διαπιστώσεις τους στους πιο πολλούς ακαδημαϊκούς κύκλους, δεν υπάρχει σχεδόν καμιά αμφιβολία ότι κάποια μητριαρχική φάση τρισκίας προηγήθηκε από την πατριαρχική, τουλάχιστον στους περισσότερους πολιτισμούς. Στην μη φάση το υπέρτατο «ον» Είναι η θεά αλλά και η αρχή, η εξουσία στην οικογένεια και στην κοινωνία. Για να καταλάβουμε την ουσία της μητριαρχικής θρησκείας, φτάνει μόνο να θυμηθούμε όσα υπόθηκαν για την ουσία της μητρικής αγάπης. Η αγάπη της μητέρας είναι χωρίς όρους, προστατεύει ολοκληρωτικά και περικλεί τα πάντα. Επειδή είναι χωρίς όρους, δεν μπορεί κανείς να την κατευθύνει ή να την αποκτήσει. Η παρουσία τη δίνει στο αγαπημένο πρόσωπο ένα συνέστημα ευδαιμονία. Η απουσία τη προκαλεί ένα αίσθημα απολία και τέλεια απελπισία. Εφόσον η μητέρα αγαπά τα παιδιά τη επειδή είναι παιδιά τη και όχι επειδή είναι καλά, υπάκουα ή εκπληρώνουν τις επιθυμίε τη ή τι εντολέ τη, η μητρική αγάπη βασίζεται στην ισότητα. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίση, αφού όλοι είναι παιδιά μια μητέρα, γιατί όλοι είναι παιδιά τη μητέρα γη. Το επόμενο στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης, το μόνο για το οποίο έχουμε πλήρη γνώση και δεν χρειαζόμαστε να βασιστούμε σε υποθέσεις και ανασυνθέσεις, είναι η πατριαρχική φάση. Σε αυτή τη φάση η μητέρα εκθρονίζεται από την υπέρτατη θέση και ο πατέρας γίνεται το υπέρτατο «ον» τόσο στη θρησκεία όσο και στην κοινωνία. Η φύση της πατρικής αγάπης χαρακτηρίζεται από το ότι ο πατέρας έχει απαιτήσεις, καθιερώνει αρχές και νόμους και η αγάπη του για το γιο εξαρτιέται από την ευπίθεια του τελευταίου σε αυτές τις απαιτήσεις. Ο πατέρας αγαπά πιο πολύ το γιο που του μοιάζει περισσότερο και που είναι ο πιο κατάλληλος να γίνει διαδοχός του και κληρονόμος των αγαθών του. Η ανάπτυξη της πατριαρχικής κοινωνίας συμβαδίζει με την ανάπτυξη της ατομικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, η πατριαρχική κοινωνία είναι ιεραρχική. Η ισότητα των αδελφών δίνει τη θέση της στον συναγωνισμό και στην αμοιβαία διαμάχη. Είτε μιλάμε για τον Ινδικό, τον Αιγυπτιακό ή τον Ελληνικό πολιτισμό ή την Ιουδαϊκή χριστιανική θρησκεία ή τις Ισλαμικές, βρισκόμαστε πάντα στο κέντρο ενός πατριαρχικού κόσμου με τους αρσενικούς θεούς του, πάνω από τους οποίους βασιλεύει ένας μεγάλος θεός ή όπου οι μικροί θεοί καταργήθηκαν για να μείνει μόνο ο ένας, ο μόνος θεός». Ωστόσο, μια και ο πόθος για την αγάπη της μητέρας δεν μπορεί να ξεριζωθεί από τις καρδιές των ανθρώπων, δεν πρέπει να μα εκπλήσει το γεγονός ότι η εικόνα της όλο αγάπη μητέρας ποτέ δεν μπόρεσε να εξοβελιστεί από το πάνθεον. Στην Ιουδαϊκή θρησκεία, η μητρική πλευρά του Θεού ξανεμφανίζεται ιδιαίτερα στα διάφορα μυστικιστικά ρεύματα. Στην Καθολική θρησκεία, η μητέρα συμβολίζεται με την Εκκλησία και με την Παρθένο. Ακόμα και στη μεταρρύθμιση, στον πρωτεσταντισμό η εικόνα της μητέρας δεν έχει ολότελα ξεριζωθεί, αν και παραμένει αφανέρωτη, κρυμμένη. Ο λούθυρο κατιέρωσε σαν βασική του αρχή ότι τίποτα από κάνει ο άνθρωπος δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι χάρη και η θρησκευτική στάση είναι να έχεις πίστη σε αυτή τη χάρη και να μένεις μικρός και αδύναμος. Καμιά καλή πράξη δεν μπορεί να επηρεάσει το Θεό ή να κάνει το Θεό να μας αγαπήσει όπως παραδέχεται η καθολική θεωρία. Εδώ μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι η καθολική θεωρία περί καλών πράξεων αποτελεί στοιχείο της πατριαρχικής εικόνας. Μπορώ να εξασφαλίσω την αγάπη του Πατέρα με την υπακοή και με την εκτέλεση των επιθυμιών του. Η θεωρία του Λουθύρου από την άλλη μεριά παρά τον ολοφάνερο πατριαρχικό της χαρακτήρα περικλεί μέσα της ένα κρυμμένο μητριαρχικό στοιχείο Η αγάπη της μητέρας δεν μπορεί να αποκτηθεί Υπάρχει ή δεν υπάρχει Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να έχω πίστη Όπως λέει ο ψαλμοδός στο ψαλμό 22.9 Ότι σύ ή η ελπίσμου λεει ο ψαλμοδος στο ψαλμο 229 οτι συ η η απομαστων της μητρό μου Και να μεταμορφωθώ σε αδύναμο ανίσχυρο παιδί Σελίδα 82 Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πίστης του Λουθύρου, ότι η εικόνα της μητέρας εξοβελίστηκε από τα φανερά σύμβολα και αντικαταστάθηκε από την εικόνα του πατέρα. Αντί για τη σιγουριά της μητρικής αγάπης, το κύριο χαρακτηριστικό έγινε τώρα μια έντονη αμφιβολία, μια ελπίδα χωρίς καμιά βεβαιότητα, για χωρίς όρους αγάπη από τον πατέρα. Όφυλα να εξετάσω αυτή τη διαφορά ανάμεσα στο μητριαρχικό και το πατριαρχικό στοιχείο στη θρησκεία για να αποδείξω ότι η φύση, ο χαρακτήρα τη αγάπη για το Θεό, εξαρτιέται από την αντίστοιχη βαρύτητα του πατριαρχικού ή μητριαρχικού στοιχείου τη κάθε θρησκεία. Η πατριαρχική πλευρά με κάνει να αγαπώ το Θεό σαν πατέρα. Παραδέχομαι ότι είναι δίκαιο και αυστηρό, ότι τιμωρεί και ανταμείβει και ότι τελικά ίσω με εκλέξει σαν τον αγαπημένο του γιο όπως διάλεξε τον Αβραάμ Ισραήλ, όπως ο Ισάκ διάλεξε τον Ιακώβ, όπως ο Θεός διαλέγει το αγαπημένο εκλεκτό του έθνος. Στην μητριαρχική πλευρά της Τρισκίας αγαπώ το Θεό σαν μια μητέρα που τα πάντα περικλείει. «Έχω πείσει στην αγάπη της και στο ότι άσχετα από το αν είμαι φτωχός και αδύναμος ή και αναμάρτησα αυτή θα μ' αγαπήσει και δεν θα προτιμήσει κάποιο άλλο από τα παιδιά της εναντίον μου». Ό,τι και να μου συμβεί, αυτή θα με γλιτώσει, θα με συγχωρήσει. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι η αγάπη μου στο Θεό και η αγάπη του Θεού σε μένα είναι αξεχόριστες. Αν ο Θεός είναι πατέρας, με αγαπάσαν γιο και τον αγαπόσαν πατέρα. Αν ο Θεός είναι μητέρα, η αγάπη της και η δική μου καθορίζονται από το γεγονός αυτό». Αλλά η διαφορά ανάμεσα στην πατρική και την μητρική πλευρά της αγάπης στο Θεό είναι μόνο ο ένας παράγοντας που προσδιορίζει τη φύση αυτής της αγάπης. Ο άλλος παράγοντας είναι ο βαθμός οριμότητας που έχει φτάσει το άτομο και όσο αφορά την αντίληψη που έχει για το Θεό και για την αγάπη του στο Θεό. Από τότε που η εξέλιξη ανθρώπινης φυλής μετακινήθηκε από μια μητροκεντρική προς μια πατροκεντρική συγκρότηση της κοινωνίας και της τρισκίας, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη μιας αγάπης που όλο και οριμάζει, κυρίως την εξέλιξη της πατριαρχικής θρησκείας. Σημειώση. Αυτό ισχύει ιδίως για τις μονοθεϊστικές θρησκείες της δύση. Στι Ινδικές θρησκείε, η εικόνα τη μητέρα διατήρησε πολύ επιρροή, παραδείγματο χάρη στην περίπτωση της θεά Κάλι. Στον Βουδισμό και τον Ταοισμό, η αντίληψη ενό θεού ή μια θεά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αν δεν είχε ολότελα εξαφανιστεί. Στην αρχή αυτή τη πορεία βρίσκομαι ένα δεσποτικό, καχύποπτο θεό που θεωρεί τον άνθρωπο, τον οποίον αυτό δημιούργησε, σαν ιδιοκτησία του και έχει το δικαίωμα να τον κάνει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η φάση της θρησκείας όπου ο Θεός διώχνει τον άνθρωπο από τον παράδεισο για να μην φάει από το δέντρο της γνώσης και γίνει ο ίδιος Θεός. Είναι η φάση όπου ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει το ανθρώπινο γένος με τον κατακλυσμό γιατί κανένας άνθρωπος δεν τον ικανοποιεί με την εξαίρεση του αγαπημένου του γιου του Νόε. Είναι η περίοδος όπου ο Θεός ζητά από τον Αβραάμ να σκοτώσει το μοναδικό, τον αγαπημένο του γιο, τον Ισαάκ, για να αποδείξει την αγάπη του για το Θεό με την πράξη της απόλυτης υπακοής. Ταυτόχρονα όμως μπαίνουμε σε μια καινούρια φάση. Ο Θεός κάνει μια συμφωνία με τον Νόε, όπου υπόσχεται ποτέ πια να μην καταστρέψει το ανθρώπινο γένος και με αυτή τη συμφωνία περιορίζεται και ο ίδιος. Και δεν περιορίζεται μόνο από τις υποσχέσεις του αλλά και από την δική του αρχή της δικαιοσύνης και σε αυτή τη βάση ο Θεός υποχρεώνεται να υποχωρήσει στην αξίωση του Αβραάμ να μην καταστρέψει τα σόδομα αν υπάρχουν έστω και δέκα δίκαιοι άνθρωποι. Αλλά η εξέλιξη αυτή πάει πολύ μακρύτερα από αυτή την μεταμόρφωση του Θεού από δεσποτικό σε έναν όλο αγάπη πατέρα. Έναν πατέρα που αυτοπεριορίζεται και δεσμεύεται από τις αρχές που ο ίδιος έχει αποδεχτεί. Προχωρούμε προς την κατεύθυνση της μεταμόρφωσης του Θεού από την εικόνα του πατέρα στο σύμβολο των αρχών του της δικαιοσύνης, της αλήθειας και της αγάπης. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Ο Θεός είναι η δικαιοσύνη. Σε αυτή την εξέλιξη, ο Θεός πάβει να είναι ένα πρόσωπο, ένας άνδρας, ένας πατέρας. Γίνεται το σύμβολο της αρχής της ενότητας πίσω από την ποικιλία των φαινομένων. Γίνεται το σύμβολο του οράματος του λουλουδιού που θα βλαστήσει από τον πνευματικό σπόρο που σπάρθηκε μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν μπορεί να έχει όνομα. Ένα όνομα φανερώνει κάποιο πράγμα, κάποιο πρόσωπο, κάτι συγκεκριμένο. Πώς μπορεί ο Θεός να έχει όνομα αφού δεν είναι ούτε πρόσωπο ούτε πράγμα Το πιο εντυπωσιακό περιστατικό αυτής τη αλλαγή το βρίσκουμε στην βιβλική ιστορία της Αποκάλυψης του Θεού στο Μωυσή Όταν ο Μωυσής του λέει ότι οι Εβραίοι δεν θα πιστέψουν ότι ο Θεός τον έστειλε παρά μόνο αν τους πει το όνομα του Θεού Πώς μπορούν οι ειδωλολάτρες να αντιληφθούν έναν ανώνυμο Θεό αφού η ίδια η ουσία του ειδόλου είναι το όνομά του Ο Θεός Κάνει μια παραχώρηση. Λέει στο Μωυσή ότι το όνομά του είναι ο όνο, ο «γιγνώμενος». Το «γιγνώμενο» σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, κάποιο πρόσωπο, κάποιο όνο. Η πιο σωστή απόδοση της πρότασης θα ήταν «το όνομά μου είναι ο «ανωνόμαστος». Η απαγόρευση να κάνουν είδωλα του Θεού να αναφέρουν το όνομά του χωρίς λόγο και τελικά η απαγόρευση να το αναφέρουν σε οποιαδήποτε περίπτωση σκοπεύουν στον ίδιο στόχο, δηλαδή στην απελευθέρωση του ανθρώπου από την ιδέα ότι ο Θεός είναι ένας πατέρας, κάποιο πρόσωπο. Στην κατοπινή θεολογική εξέλιξη, η ιδέα αυτή αναπτύσσεται και γίνεται η αρχή ότι δεν πρέπει να αποδίδουμε στο Θεό θετικέ ιδιότητες. Το να αποδίδεις το Θεό επίθετα όπως σοφός, δυνατός, αγαθός, υποδηλώνει πάλι ότι ο Θεός είναι κάποιο πρόσωπο. Το πολύ που μπορείς να κάνεις είναι να λες τι δεν είναι ο Θεός, χρησιμοποιώντας επίθετα στον αρνητικό τύπο. Να βεβαιώνεις δηλαδή ότι δεν είναι περιορισμένος, δεν είναι άδικος ή κακός. Όσο πιο πολύ γνωρίζω τι δεν είναι ο Θεός, τόσο πιο πολύ γνωρίζω το Θεό. Παράβαλε και την αντίληψη του Μαϊμονίδη για τις αρνητικές ιδιότητες του Θεού στο «The Guide of the Perplexed». Παρακολουθώντας την εξέλιξη και την ορίμανση της μονοθεϊστικής ιδέας, φτάνουμε στη μοναδική αυτή κατάληξη. Να μην αναφέρεται καθόλου το όνομα του Θεού, να μην γίνεται λόγος περί Θεού. Τότε ο Θεός μεταβάλλεται σε αυτό που τίνει η μονοθειστική θεολογία και γίνεται ο ανώνυμος ένας, μια ανέκφραστη αρμονία που υποδηλώνει την ενότητα που ενυπάρχει στον κόσμο των φαινομένων, την πηγή όλης της ύπαρξης. Ο Θεός γίνεται αλήθεια, αγάπη, δικαιοσύνη. Ο Θεός γίνεται εγώ στο βαθμό που εγώ είμαι ανθρώπινο. Είναι ολοφάνερο ότι αυτή η εξέλιξη από την άνθρωπομορφική στην καθαρά μόνο θεϊστική αρχή χαρακτηρίζει ουσιαστικά και τη φύση τη αγάπη για το Θεό. Ο Θεό του Αβραάμ είναι ο Θεό που μπορείς να αγαπά ή να φοβάσει σαν πατέρα, που άλλοτε κυριαρχείται από το θυμό και άλλοτε από την συγνώμη. Στο βαθμό που ο Θεό είναι πατέρα, εγώ είμαι παιδί. Δεν έχω ακόμα αποκτήσει την αντικειμενικότητα που θα μου επιτρέψει να αντιληφθώ τα όρια μου σαν ανθρώπινου όντω, την αγνοιά μου, την αδυναμία μου. Σαν μικρό παιδί πιστεύω ακόμα δυνατά ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος πατέρας που θα με σώσει, που με προσέχει, με τιμωρεί, με αγαπά όταν είμαι υπάκουος, που κολακεύεται από τους ύμνους μου και οργίζεται με την ανυπακοή μου». Είναι φανερό ότι οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ξεπεράσει στην προσωπική του εξέλιξη αυτό το παιδικό στάδιο και γι' αυτό η πίστη στο Θεό είναι για του πιο πολλού, η πίστη στον βοηθό πατέρα, μια παιδιάστικη ψευδέστηση. Παρά το γεγονό ότι η αντίληψη αυτή τη θρησκεία έχει ξεπεραστεί από ορισμένου μεγάλου δασκάλου ανθρωπότητα και από μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων, για την πλειοψηφία παραμένει η κυρίαρχη μορφή θρησκεία. Εφόσον έτσι είναι τα πράγματα, η κριτική της ιδέας του Θεού που έκανε ο Φρόιντ είναι πολύ σωστή. Το σφάλμα ωστόσο βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Φρόιντ αγνόησε την άλλη πλευρά της μονοθεϊστικής θρησκείας και τον αληθινό της πυρήνα, η λογική της οποίας οδηγεί στην άρνηση αυτής της αντίληψης του Θεού. Το αληθινά θρησκευτικό άτομο που ακολουθεί την ουσία της μονοθεϊστικής ιδέας δεν προσεύχεται για τίποτα, δεν προσδοκά τίποτα από το Θεό. Δεν αγαπά το Θεό όπως ένα παιδί αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Έχει αποκτήσει την ταπεινοσύνη που φέρνει η συνέστηση των ορίων του μέχρι το βαθμό της επίγνωσης ότι δεν γνωρίζει τίποτε για το Θεό. Ο Θεός γίνεται γι' αυτόν το σύμβολο με το οποίο ο άνθρωπος, σε ένα πρωταρχικό στάδιο της εξέλιξής του, εξέφρασε το σύνολο των σκοπών για τους οποίους αγωνίζεται η ανθρωπότητα, το χώρο του πνευματικού κόσμου, της αγάπης, της αλήθειας, της δικαιοσύνη. Έχει πίστη στις αρχές που ο Θεός αντιπροσωπεύει. Σκέφτεται την αλήθεια, ζει με αγάπη και δικαιοσύνη και θεωρεί τη ζωή του άξια και πολύτιμη μόνο στο βαθμό που του δίνει την ευκαιρία να φτάσει σε ένα πιο τέλειο ξεδίπλωμα των ανθρώπινων ιδιωτήτων και ικανοτήτων του, τη μόνη πραγματικότητα που τον ενδιαφέρει, το μόνο ζήτημα της σημασίας. Τέλος, ο άνθρωπος αυτός δεν μιλάει για το Θεό, ούτε καν αναφέρει το όνομά του. Το να αγαπά το Θεό, αν επρόκειτο να χρησιμοποιήσει τη λέξη, θα σήμαινε μόνο την επιθυμία του να φτάσει στη πιο πλήρη, τέλεια ικανότητα για αγάπη, στην επίγνωση του τι σημαίνει ο Θεός για αυτόν τον ίδιο. Από αυτή την άποψη, η λογική συνέπεια της μονοθεϊστικής σκέψης είναι η άρνηση όλης της θεολογίας, όλης της περιθεού γνώσεω. Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει κάποια ριζοσπαστική μη θεολογική άποψη και ένα μη θεϊστικό σύστημα όπως διαπιστώνουμε παραδείγματος χάρη στον παλαιό βουδισμό ή ταοισμό. Σε όλα τα θειστικά συστήματα, ακόμα και σε ένα μη θεολογικό, μυστικιστικό σύστημα, υπάρχει η παραδοχή της ύπαρξης του πνευματικού κόσμου που υπερβαίνει τον άνθρωπο, που δίνει νόημα, αξία και ισχύ στις πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου και στην προσπάθειά του για σωτηρία και πνευματική αναγέννηση. Σε ένα μη θειστικό σύστημα δεν υπάρχει πνευματικός κόσμος, εκτός ή υπεράνω του ανθρώπου. Ο κόσμος της αγάπης, του λογικού και της δικαιοσύνης υφίσταται σαν πραγματικότητα μόνο επειδή και στο βαθμό που ο άνθρωπος υπήρξε ικανός να αναπτύξει αυτές τις ιδιότητες μέσα του κατά την διαδικασία της εξέλιξής του. Σύμφωνα με αυτή την άποψη στη ζωή δεν υπάρχει άλλο νόημα εκτός από εκείνο που ο άνθρωπος της δίνει. Ο άνθρωπος είναι απόλυτα μόνος και δεν έχει καμιά άλλη βοήθεια εκτός από την αλληλοβοήθεια με τους του». Αφού μίλησα για την αγάπη στο Θεό θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εγώ προσωπικά δεν σκέπτομαι με την θειστική αντίληψη και ότι για μένα η αντίληψη του Θεού είναι μια αντίληψη που έχει διαγραφεί ιστορικά με την οποία ο άνθρωπος εξέφρασε την εμπειρία του για τις ανώτερες δυνάμεις του, τον πόθο του για την αλήθεια και την συνένωση σε μια δοσμένη ιστορική περίοδο. Πιστεύω όμως το ίδιο ότι η συνέπεια, η κατάληξη ενός αυστηρού μονοθεισμού και μια μη θεϊστική ανώτερη αντίληψη για την πνευματική πραγματικότητα, είναι δύο απόψεις που, αν και διαφορετικές, δεν είναι αναγκαστικά αντιμαχόμενες. Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, εμφανίζεται μια άλλη διάσταση του προβλήματος της αγάπης στο Θεό, μια διάσταση που πρέπει και αυτή να συζητηθεί, αν θέλουμε να εμβαθύνουμε στην πολυπλοκότητα του προβλήματος. Αναφέρομαι στην θεμελιακή διαφορά θρησκευτική αντίληψης ανάμεσα σε Ανατολή, Ινδία, Κίνα και Δύση. Η διαφορά αυτή μπορεί να εξηγηθεί με όρους της λογικής. Από την εποχή του Αριστοτέλη, ο δυτικός κόσμος ακολούθησε τις λογικές αρχές της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Η λογική αυτή βασίζεται στον νόμο της ταυτότητα που εκφράζεται με την εξίσωση α-α στον νόμο της αντίθεσης. Το α δεν είναι το μη αλφα. Και στον νόμο της, του τρίτου αποκλήσεως, το α δεν μπορεί να είναι α και μη α, να μην είναι ούτε α, ούτε μη α. Ο Αριστοτέλης εκφράζει τη θέση του με πολλή σαφήνεια στην εξή πρόταση. «Είναι αδύνατο το ίδιο πράγμα την ίδια στιγμή να νίκη και να μην ανήκει στο ίδιο πράγμα και στην ίδια έννοια». Και όσε άλλε διακρίσεις θα μπορούσαμε να προσθέσουμε για να αποκρούσουμε τις διαλεκτικέ αντιρρήσει, α τι προσθέσουμε. Αυτή όμως είναι η πιο βέβαιη από όλε τι αρχέ, μετά τα φυσικά. Το αξίωμα αυτό της αριστοτελικής λογικής διαπότησε τόσο βαθιά τον τρόπο σκέψης μας, ώστε να το νιώθουμε σαν φυσικό και αυταπόδεικτο, ενώ από το άλλο μέρος η πρόταση χ ίσον α και μη α να μας φαίνεται χωρίς νόημα. Ασφαλώς η πρόταση αναφέρεται στο αντικείμενο χ σε μια δοσμένη στιγμή, όχι στο χ τώρα και στο χ αργότερα ή σε μια άποψη του χ αντιτιθέμενη σε μια άλλη άποψη του ίδιου. Σε αντίθεση προς την αριστοτελική λογική βρίσκεται αυτή που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε παράδοξη λογική και που παραδέχεται ότι α και μη α δεν αποκλείονται αμοιβαία σαν κατηγορούμενα του χ. Η παράδοξη λογική κυριαρχούσε στην κινέζικη και την ινδική σκέψη. Στη φιλοσοφία του Ηράκλητου και ξανά πάλι με το όνομα της διαλεκτικής έγινε η φιλοσοφία του Engels και του Μάρξ. Η Γενική Αρχή της Παράδοξης Λογικής έχει περιγραφεί με σαφήνεια από τον Λαοτσε Λόγια που είναι πολύ σωστά φαίνονται σαν παράδοξα Και από τον Τσουάγκ Τσου Εκείνο που είναι ένα είναι ένα, εκείνο που δεν είναι ένα είναι επίσης ένα Αυτές οι προτάσεις της Παράδοξης Λογικής είναι θετικές, είναι και δεν είναι Μια άλλη πρόταση είναι αρνητική δεν είναι ούτε αυτό, ούτε εκείνο. Την πρώτη πρόταση τη βρίσκουμε στην ταοϊκή σκέψη, στον Ηράκλητο και ξανά στη διαλεκτική του Engels. Η δεύτερη είναι συχνή στην Ινδική Φιλοσοφία. Αν και ξεπερνά την σκοπιά του βιβλίου αυτού το να περιγράψουμε πιο λεπτομεριακά τη διαφορά ανάμεσα στην αριστοτελική και την παράδοξη λογική, θα αναφέρω στόσο μερικά παραδείγματα για να κάνω πιο κατανοητή τη βασική αρχή. Η παράδοξη λογική στην δυτική σκέψη βρήκε την πιο πρώιμη φιλοσοφική της έκφραση στη φιλοσοφία του Ηράκλητου. Αυτός παραδέχεται ότι η σύγκρουση των αντιθέτων είναι η βάση της κάθε μόρφης ύπαρξης. Δεν καταλαβαίνουν, γράφει, ότι το ένα όλον συγκρουόμενο στην ίδια του την ύπαρξη, είναι ταυτόσιμο με τον εαυτό του. Η συγκρουόμενη αρμονία όπως στο τόξο και στη λύρα. Ή, ακόμα πιο καθαρά, μπαίνουμε στο ίδιο ποτάμι και όμως δεν είναι το ίδιο, είμαστε εμείς αλλά και δεν είμαστε εμείς. Ή, το ίδιο και το αυτό εκδηλώνεται σε πράγματα ζωντανά και πεθαμένα, ξυπνητά και κοιμισμένα, νέα και γέρικα. Στην φιλοσοφία του Λαοτζέ, η ίδια ιδέα εκφράζεται με μια πιο ποιητική μορφή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ταοϊκής παράδοξης σκέψης είναι η παρακάτω πρόταση. Η βαρύτητα είναι η ρίζα της αλαφράδας, η αδράνεια η αρχή της κίνησης. Ή το τάος στην κανονική του πορεία δεν κάνει τίποτα και γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτα που να μην το κάνει. Ή τα λόγια μου είναι πολύ εύκολα και να τα καταλάβεις και να τα εφαρμόσεις. Αλλά δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο που να μπορεί να τα καταλάβει και να τα εφαρμόσει. Στην ταωική σκέψη, όπως ακριβώς και στην Ινδική και την Σοκρατική, το ανώτερο καλοπάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σκέψη είναι να ξέρουμε πως δεν ξέρουμε. Να ξέρεις και ωστόσο να πιστεύεις ότι δεν ξέρεις είναι το ανώτερο κατόρθωμα. Να μην ξέρεις και ωστόσο να πιστεύει ότι ξέρεις είναι ασθένεια. Είναι μια απλή συνέπεια αυτής της φιλοσοφίας ότι ο υπέρτατος Θεός δεν μπορεί να ονομαστεί. Η υπέρτατη πραγματικότητα, το υπέρτατο ένα, δεν μπορεί να συλληφθεί με τη σκέψη ή με τα λόγια. Καθώς λέει ο Λαοτσέ, «Το τάο που μπορεί να πατηθεί δεν είναι το αιώνιο και αμετάβλητο τάο. Το όνομα που μπορεί να ονομαστεί δεν είναι το αιώνιο και αμετάβλητο όνομα». Ή με μια διαφορετική έκφραση, το κοιτάζουμε αλλά δεν το βλέπουμε και το ονομάζουμε το αμετάβλητο. Το αφουγγραζόμαστε αλλά δεν το ακούμε και το ονομάζουμε ανάκουστο. Προσπαθούμε να το πιάσουμε αλλά ποτέ δεν το κρατάμε και το ονομάζουμε το ασύλληπτο. Με αυτές τις τρεις του ιδιότητες δεν μπορεί ποτέ να γίνει αντικείμενο περιγραφής. Γι' αυτό τι συμπλέκομαι όλες μαζί και πετυχαίνουμε το ένα». Και μια ακόμα πρόταση για την ίδια ιδέα. «Εκείνος που γνωρίζει, το τάο, δεν ενδιαφέρεται να μιλάει γι' αυτό. Εκείνος που είναι πρόθυμος να μιλήσει γι' αυτό, δεν το ξέρει». Η βραχμανική φιλοσοφία ασχολήθηκε με τη σχέση ανάμεσα στην πολυπλοκότητα, φαινόμενα, και την ενότητα, βράχμαν. Αλλά η παράδοξη φιλοσοφία δεν πρέπει να ταυτιστεί με το διαδυσμό στην Κίνα ή στην Ινδία. Η αρμονία, η ενότητα συνίσταται στην σύγκρουση από την οποία προέρχεται. Η βραχμανική σκέψη ήταν συγκεντρωμένη από την αρχή στο παράδοξο των ταυτόχρονων ανταγωνισμών και ταυτοτήτων των φανερών δυνάμεων και μορφών του κόσμου, των φαινομένων, καθώς λέει ο Τσίμερ. Η υπέρτατη δύναμη και στο σύμπαν και στον άνθρωπο υπερβαίνει τη σφαίρα της αντίληψης και της αίσθησης. Γι' αυτό δεν είναι ούτε αυτό, ούτε έτσι». Όμως, καθώς παρατηρεί ο Τσίμερ, δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ πραγματικού και μη πραγματικού σε αυτή την αυστηρά μη διαδική αντίληψη. Στην έρευνά τους για την ενότητα πίσω από την πολυπλοκότητα, οι στοχαστέ του Βράχμαν έφτασαν στο συμπέρασμα ότι το παρατηρούμενο ζευγάρι των αντιθέσεων δεν αντανακλά τη φύση των πραγμάτων, αλλά της διάνοιας που παρατηρεί. Η διάνοια που έρευνα οφείλει να ξεπεράσει τον εαυτό της αν πρόκειται να φτάσει στην αληθινή πραγματικότητα. Η αντίθεση είναι κατηγορία της ανθρώπινης σκέψης, όχι κάθε αυτό στοιχείο της πραγματικότητας. Στην Ρίγκ Βέρντα η αρχή εκφράζεται με την ακόλουθη πρόταση «Είμαι τα δύο, η δύναμη της ζωής και η ύλη της ζωής, τα δύο μαζί». Η απότερη συνέπεια της ιδέας ότι η σκέψη μπορεί να αντιλαμβάνεται μόνο με τις αντιθέσεις βρήκε μια ακόμα πιο δραστική συνέχεια στη σκέψη των Βέντα, όπου τονίζεται πως η σκέψη με όλη τη λεπτή ακρίβεια είναι μόνο ένας πιο λεπτός ορίζοντας της άγνοιας, το πιο λεπτό από όλα τα απατηλά τεχνάσματα του Μάγια. Η παράδοξη λογική έχει μια σημαντική συσχέτιση με την αντίληψη για το Θεό. Εφόσον ο Θεός αντιπροσωπεύει την ανώτατη πραγματικότητα και εφόσον η ανθρώπινη διάνοια συλλαμβάνει την πραγματικότητα με τις αντιθέσεις, κανένας θετικός προσδιορισμός του Θεού δεν μπορεί να γίνει. Στα Βεντάτας, ιδέα ενός παντογνώστη και παντοδύναμου Θεού θεωρείται σαν η πιο ολοκληρωτική έκφραση άγνοιας. Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε το σύνδεσμο ανάμεσα στον Ανωνόμαστο του Τάο, στον Ανώνυμο Θεό που αποκαλύπτεται στον Μωυσή και στο Απόλυτο Τίποτε του Μάιστερ Έκχαρτ. Ο άνθρωπος μπορεί μόνο να γνωρίσει την άρνηση, ποτέ τη θέση της υπέρτατης πραγματικότητας. Και ωστόσο ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει τι είναι ο Θεός, ακόμα και αν γνωρίζει πολύ καλά τι δεν είναι ο Θεός. Έτσι, γεμάτος με το τίποτα, ο νους αναζητά επίμονα το υπέρτατο αγαθό. Για τον Μάιστερ Έκκαρντ, το θείο είναι η άρνηση των αρνήσεων και η ανέρεση των αναιρέσεων. Κάθε πλάσμα περικλεί μια άρνηση. Το ένα αρνείται ό,τι είναι το άλλο. Δεν είναι λοιπόν παρά μια λογική συνέπεια ότι ο Θεός είναι για τον Μάιστερ Έκχαρ το απόλυτο τίποτε, ακριβώς όπως η υπέρτατη πραγματικότητα είναι το Sof, το ατέρμονο ένα για την Καμπάλα. Εξέτασα τη διαφορά ανάμεσα στην αριστοτελική και την παράδοξη λογική με το σκοπό να προετοιμάσω το έδαφος για μια σημαντική διαφορά στην αντίληψη της αγάπης για το Θεό. Οι δάσκαλοι της παράδοξης λογικής λένε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί την πραγματικότητα μόνο μέσω των αντιθέσεων και δεν μπορεί ποτέ να συλλάβει με τη σκέψη την υπέρτατη πραγματικότητα ενότητα, το ένα καθεαυτό. Αυτή η σκέψη οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να γυρεύουμε σαν υπέρτατο σκοπό να βρούμε την απάντηση με τη σκέψη. Η σκέψη μπορεί μόνο να μας οδηγήσει στην επίγνωση ότι δεν μπορεί να μας δώσει την τελική απάντηση. Ο κόσμος της σκέψης βρίσκεται παγιδευμένος στο παράδοξο. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείς τελικά να συλλάβεις τον κόσμο βρίσκεται όχι στην σκέψη αλλά στην πράξη, στην εμπειρία της ενότητας του παντός. Έτσι η παράδοξη λογική οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αγάπη στο Θεό δεν είναι ούτε η γνώση του Θεού με τη σκέψη, ούτε η σκέψη της αγάπης για το Θεό, αλλά η πράξη της εμπειρίας της ενότητας με το Θεό. Αυτή η αντίληψη οδηγεί στο να δίνεται μεγάλη σημασία στον ορθοτρόπο ζωής Όλη η ζωή, κάθε μικρή ή σπουδαία πράξη, είναι προορισμένη για τη γνώση του Θεού Γνώση όμως που έρχεται όχι με τη σωστή σκέψη, αλλά με τη σωστή πράξη Αυτό φαίνεται καθαρά στις ανατολικές θρησκείες Στο βραχμανισμό, καθώς και στο βουδισμό και τον ταοισμό Ο τελικός σκοπός της θρησκείας δεν είναι η ορθή πίστη, αλλά η ορθή πράξη την ίδια έμφαση βρίσκουμε στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Δεν υπήρξε κανένα σχίσμα πάνω στην πίστη στην εβραϊκή παράδοση, ενώ η διαφορά μεταξύ Φαρισαίων και Σαδουκαίων ήταν βασικά διαφορά αντιθέτων κοινωνικών τάξεων. Η έμφαση της Ιουδαϊκής θρησκείας, ιδιαίτερα από την αρχή της χριστιανική εποχής, βρισκόταν πάντα στον ορθό τρόπο ζωής, στο «χαλακά», μια λέξη που έχει ουσιαστικά την τάω. Στη σύγχρονη ιστορία, η ίδια αρχή εκφράζεται στη σκέψη του Σπινόζα, του Μάρξ και του Φρόιντ. Στη φιλοσοφία του Σπινόζα, η έμφαση μεταφέρεται από την ορθή πίστη στην ορθή διαγωγή τη ζωή. Ο Μάρξ διατύπωσε την ίδια αρχή όταν έλεγε: Οι φιλόσοφοι ερμήνευσαν τον κόσμο με διάφορου τρόπου. Το καθήκον είναι να τον αλλάξουμε. Η παράδοξη λογική του Φρόιντ τον οδηγεί στην διαδικασία της ψυχαναλυτική θεραπεία στην όλο και πιο βαθιά εμπειρία του εαυτού. Από την άποψη της παράδοξης λογικής, η έμφαση βρίσκεται όχι στη σκέψη, αλλά στην πράξη. Αυτή η στάση είχε και ορισμένες άλλες συνέπειες. Πρώτα απ' όλα, οδήγησε στην ανοχή που συναντάμε στην Ινδική και την Κινεζική θρησκευτική εξέλιξη. Αν η ορθή σκέψη δεν αποτελεί την υπέρτατη αλήθεια, ούτε φέρνει στο δρόμο της σωτηρίας, τότε δεν υπάρχει λόγος να πολεμάμε εκείνους που η σκέψη τους έχει φτάσει σε διαφορετικά σχήματα. Αυτή η ανοχή εκφράζεται πολύ παραστατικά στην ιστορία των ανθρώπων που του ζήτησαν να περιγράψουν έναν ελέφαντα μέσα στο σκοτάδι. Ένας που άγγιξε την προβοσκίδα είπε «αυτό το ζώο είναι σαν σολίνας νερού». Άλλος που άγγιξε το αυτή του ελέφαντα είπε «αυτό το ζώο είναι σαν βεντάλια». Ένας τρίτος που άγγιξε τα πόδια του τον περιέγραψε σαν κολόνα. Δεύτερο, η παράδοξη άποψη οδήγησε στην σπουδαιότητα της μεταμόρφωσης του ανθρώπου πιο πολύ και όχι στην ανάπτυξη του δόγματος από τη μια μεριά και της επιστήμης από την άλλη. Από την ινδική, την κινέζική και την μυστικιστική άποψη, το θρησκευτικό καθήκον του ανθρώπου δεν είναι να σκεφτεί ορθά, αλλά να πράξει ορθά και ή να συνενωθεί με το ένα μέσα στην εμπειρία του βαθιού στοχασμού και τη συγκέντρωσης. Το αντίθετο ακριβώς χαρακτηρίζει το κύριο ρεύμα της δυτική σκέψης. Μια και προσδοκούσαν να βρουν την τελική αλήθεια με την ορθή σκέψη, η κύρια έμφαση ήταν στη σκέψη, αν και την ορθή πράξη τη θεωρούσαν επίσης πολύ σημαντική. Στην θρησκευτική εξέλιξη, αυτό οδήγησε στη διαμόρφωση δογμάτων, σε ατέλειωτου διαπληκτισμού σχετικά με δογματικέ διατυπώσεις και μυσαλλοδοξία εναντίον του απίστου ή του Ερετικού. Και πιο πέρα, το αποτέλεσμα ήταν πως η πίστη στο Θεό ήταν το κύριο καθήκον του θρησκευόμενου ατόμου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε και η αντίληψη ότι οφείλει κανείς να ζει ορθά. Ωστόσο, το άτομο που πίστευε στο Θεό, αν και δεν ζούσε κατά Θεό, ένιωθε ανώτερο από το άτομο που ζούσε κατά Θεό, αλλά δεν πίστευε σε Αυτόν. Η έμφαση στη σκέψη έχει και μια άλλη ιστορικά πολύ σημαντική συνέπεια. Η ιδέα ότι μπορεί κανείς να βρει την αλήθεια με τη σκέψη οδήγησε όχι μόνο στο δόγμα αλλά και στην επιστήμη. Στην επιστημονική σκέψη εκείνο που έχει σημασία είναι μόνο η ορθή σκέψη τόσο από την άποψη της πνευματικής εντιμότητας όσο και από την άποψη της εφαρμογής της επιστημονικής σκέψης στην πρακτική δηλαδή στην τεχνική. Με δύο λόγια η παράδοξη σκέψη οδήγησε στην ανοχή και στην προσπάθεια για αυτομεταμόρφωση. Η αριστοτελική λογική οδήγησε στο δόγμα και στην επιστήμη, στην καθολική εκκλησία και στην ανακάλυψη της ατομικής ενέργεια. Οι συνέπειε αυτή τη διαφορά μεταξύ των δύο απόψεων, όσο αφορά το πρόβλημα της αγάπη στο Θεό, έχουν ήδη εξηγηθεί και θα μπορούσαν να ανακεφαλαιωθούν με δύο λόγια. Στο κυρίαρχο δυτικό θρησκευτικό σύστημα, η αγάπη στο Θεό είναι βασικά ίδια με την πίστη στο Θεό, στην ύπαρξη του Θεού, στην δικαιοσύνη του, στην αγάπη του. Η αγάπη στο Θεό είναι βασικά μια εμπειρία της διάνοιας. Στις ανατολικές θρησκείες και στο μυστικισμό, η αγάπη στο Θεό είναι μια έντονη συναισθηματική εμπειρία συνένωσης, αξεχώριστα δεμένη με την εκδήλωση αυτής της αγάπης σε κάθε πράξη της ζωής. Η πιο ριζική διατύπωση αυτού του σκοπού έχει δοθεί από τον Μάιστερ Έκχαρτ. Αν λοιπόν εγώ μεταβάλλομαι σε Θεό και ο Θεός με κάνει ένα με τον εαυτό Του, τότε μέσω του ζωντανού Θεού δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ μας. Μερικοί άνθρωποι φαντάζονται ότι θα μπορούσαν να δουν το Θεό σαν ο Θεός να βρισκόταν κάπου εκεί, ενώ αυτοί βρίσκονται κάπου εδώ. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει. Ο Θεός και εγώ είμαστε ένα. Γνωρίζοντας το Θεό, τον παίρνω μέσα μου. Αγαπώντας το Θεό, τον διαπερνώ. Μπορούμε τώρα να ξαναγυρίσουμε σε ένα σημαντικό παραλληλισμό ανάμεσα στην αγάπη για τους γονείς και στην αγάπη για το Θεό. Το μικρό παιδί ξεκινά με την προσκόλληση στη μητέρα που θεωρεί σαν την πηγή όλης της ζωής. Νιώθει αδύναμο και χρειάζεται την αγάπη της μητέρας που περικλεί τα πάντα. Κατόπιν στρέφεται στον πατέρα σαν το καινούριο κέντρο της αγάπης του και ο πατέρας αποτελεί γι' αυτό μια αρχή καθοδηγητική για τη σκέψη και τη δράση του. Σε αυτή τη φάση το παιδί οδηγείται από την ανάγκη να αποκτήσει τον έπαινο του πατέρα και να αποφύγει την δυσαρεσκία του. Στη φάση της πλέργιας οριμότητας έχει ελευθερωθεί από το πρόσωπο του πατέρα και της μητέρας σαν δυνάμεων που προστατεύουν και προστάζουν. Έχει πια εγκαταστήσει την πατρική και μητρική αρχή μέσα του. Έχει γίνει ο ίδιος πατέρας και μητέρα του εαυτού του. Είναι ο ίδιος πατέρας και μητέρα. Στην ιστορία της ανθρώπινης φυλής παρατηρούμε και μπορούμε να προσδοκούμε την ίδια εξέλιξη. Από την αρχή της αγάπης στο Θεό που αντιπροσώπευε την προσκόλληση του αδύναμου παιδιού σε μια μητέρα Θεά, προχώρησε στην υποτακτική προσκόλληση σε ένα πατέρα Θεό και κατόπιν σε μια φάση οριμότητας όπου ο Θεός πάβει να είναι μια εξωτερική δύναμη, όπου ο άνθρωπος έχει ενσωματώσει τις αρχές της αγάπης και της δικαιοσύνης μέσα του, όπου γίνεται ένα με το Θεό και τελικά φτάνει στο σημείο να μιλά για το Θεό μόνο με συμβολική ποιοτική έννοια.